Λοιπόν, εδώ μα συνεχίζουμε. Να ξέρετε ότι εδώ δεν παίρνουμε χαμπάρι. Παντό καιρού είμαστε και όλοι που έρχονται εδώ έρχονται ω επαγγελματίε με τι δουλειέ, με τι εργασίε του. Του αφήνουν, έρχονται εδώ να λένε αυτά που θέλουν γιατί το γουστάρουν αυτό που κάνουν και δεν πληρώνονται και από πάνω. Βάζουν για τσέπη του, να ξέρετε. Αυτά τα λέμε γιατί υπάρχουν λόγοι που τα λέμε. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, να καλησπέρισω τον κύριο Διαμαντέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλου του ακροατά μα. είσαι, Προσπαθούμε ε, Όλοι αυτό κάνουμε. Ναι. Είχα μία περιπέτεια με το δημόσιο oh, να... να περάσω πολεοδομία Κτηματολόγιο Ελεφορεία ναι. ναι, ναι, ναι. Δημαρχία Και εκεί είδα το μέγεθος της χαλαρότητας Σε αφήσανε η στήρια για το λεωφορείο. Για να βρω <χαι> Το αρμόζον δε Γραφείο ναι. Πήρα 12 συγκοινωνίες Με το μετρό Καλά, πάλι καλά. Μάλι. Το βρήκε στο τέλο. Το βρήκα. Α, μα το βρήκε στο τέλο καλό. Η ΔΕΗ δεν ήξερε να μου πει πού είναι η ΔΕΗ για να έπαιρνε ένα Δεν υπάρχει κράτο τώρα. Είναι καταρρεύσει. Δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση. Να... Μη και παντού όπου πα βλέπει αργό σχολείο. Σε μία δημαρχία που πήγα ήταν ο πρωτοκολλητή. Ε. Ο ένα αλλιώνει το χαρτό σου, ο άλλο το δίνει στον διπλανό και Εδώ ο τρίτο η κολλάει. Ήταν ο πρωτοκολλητή, χειρίζεται, μου δίνει. Εντάξει μου λέει κύριε, το πρωτοκόλλησα και λέει σε μια δίπλα του μεγάλη, μεγάλη ηλικία, καινούργια φρέσχεια, καθόταν ενδιάμεσα, δεν είχε γράψει το νούμερο στο χαρτάκι. Yeah. Για να μειώσουν την, yeah. παρακαλώ, την ανεργία με αυτόν τον τρόπο. Περι... Περίμενε, ψω λεπτό, να βάλω λίμου συγγείο όπω είναι για να σου το μικρόφωνο. Άραξαμε λίγο το μικρόφωνο για να τον ακούτε καλύτερα Πάμε λέγε Και τελικά Είναι χαλαρά όλα Όλα όλα Τοποθετούν ανθρώπους Και δεν τους νοιάζει ποιο θα του πληρώσει Έχει λέει πλεόνασμα αφού εξουθένωσε τη μεσαία τάξη Αφού δεν πληρωνει αυτά που χρωστάει Τε σε κανέναν τίποτα ε, Έγινε κάτι πολύ σοβαρό Αλλά το σκέπασαν Δεν είπαν τίποτα Ποιο είναι αυτό Την τρίτη πήγε στο μάτι όταν Α, είχαν ναι, ναι, ναι. απεργέ οι δημοσιογράφοι Ο Δεν οχτε, το συνέδευε ναι. κανένας ναι, ναι, ναι. Πήγε και είχε οργανωθεί Μία κλίκα Η ναι. μετέρων Και άρχισε να μιλάει και να του λένε Και να, σκύ, να πω να πω να πω και εγώ Του λέει πες και του λέει, εγώ Ακόμα δεν πήρα, λέει, τα δύο χιλιάρικα που είπα. Του Γιατί να τα πάρει. Άμα τα πέρας, θα τα έχει χαλάσει. Θα τα χάλαγε, λέει. Ναι, ναι, mm, ναι, ναι. Το είδα, το είδα. Το και ναι. Από ιδιωτικό βιντεάκι. Μία. μία ναι, αμεικινητό τον είχαν πάρει. Ναι. Και μία που καθόταν δίπλα του, που είχε οργανώσει όλη αυτή, τα μάτια. τη διάρκεια, τη λέει: Αυτό είναι δικό μα. Ναι. Ήταν μόνο δική του. Ναι, ναι. Για να μην ακουστεί τίποτα. Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, είναι κατάντια αυτή. Είναι πρωθυπουργό. Καήκαν, είναι ζωντανοί. Είναι κράτο. Και του δεσκελή... λέει τώρα: Καεί και έχασε ο άνθρωπο, δεν έχει που να μείνει. Και του λέει: Άμα τα έπαιρνε, θα τα χάλαγε. Ναι, δεν τα λέει, έχω... Δε σου τα έδωσα. Άμα τα έπαιρνε, θα τα χάλαγε. Ναι, τα έχω εγώ για να τα. Σα φυλάω. Ναι, ε, έχω εγώ, θα τα μοιράσω εκεί που θέλω. Θα του δώσει 20 ευρώ τώρα αύξηση, αφού του έχει πάρει όλα τα σόβρακα, και να θα το ψηφίσουν κιόλα. Εγώ, άμα πάρει πάνω από 12, θα βρίσκω ασυστόλο τώρα. Κάνω χιούμορ. Θα πάρει. Θα βρίζω. Αυτοί έχουν την σοβιετική, την σταλινική νοοτροπία Αφού ξέρουνε. δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό το καθεστώ πλέον. Εδώ. Υπάρχει εδώ. Και στη Βόρεια Κορέα. Πώ δεν υπάρχει. Α στη Βόρεια Κορέα είναι άλλο πράγμα. Πώ δεν... Τι είναι άλλο πράγμα. Αφού αν πήγε ο Τραμπ εκεί τώρα. Εδώ δεν, δε δεν πήγε είναι. Πήγε Για ε... να πάρει και αυτό αυτά που ήθελε. Εκείνε... Αλλάξε... Ναι, αλλά εκεί το καθεστώ είναι 70 χρόνια το ίδιο. Εδώ δεν είναι 70 χρόνια σοβιετικά. Ναι, όπου μπουν όμω. Είναι σαν του κακού συγγενεί. Αν μπουν σπίτι σου, <κυρίζει> δεν φεύγουν εύκολα. Εάν το εξατομικεύσουμε, καλά να πάθουν όσο το ψήφισαν. Εγώ δεν ψηφίζω και την έχω λύσει την ναι. καμπούρα μου. Εσύ δεν ψηφίζεις αλλά ψηφίζουν άλλοι εσένα. Ναι, αυτό εννοώ. Ε, και σε δεσμεύουν, ναι, Λοιπόν. Πριν ναι, αρχίσεις να σου πω κάτι που θέλω, γιατί εδώ αδειμονούν. Ε. Καλησπέρα το Πετράκι στο Πολύγκα, στη Σιμητιλίνη. Καλά, όλοι είναι φίλοι μέσα. Ε, για εδώ. Oh, μια χαρά. Λοιπόν, ε, τι είναι σήμερα, ε? Παρασκευή. <coughs> Γιώργο, πότε είμαστε πρωτες Δετάρτη είμαστε πάνω, yeah. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, Δετάρτη είχα ανέβει στο Χολαργό να δω το φίλο μου το Σιγάλα και συνάντησα, γιατί θέλω να γνωρίζω τους φίλους που μας γουστάρουνε, το Δημήτρια, το Χολαργό, το γνωστό φίλο που εμφανίζεται στο τσάτ, γιατί μείνει εκεί πάνω. Και πια με ένα καφέ, σε μια καφετέρια, ελευθερία. Οπότε, εκεί που καθόμαστε στα σκαμπό στο, στο μπαρ, και πίνουμε καφέ, νωρίτερα, ήταν 4 η ώρα, πόσο ήταν μεσημέρι, έσκασε μύτη μία κυρία. Μα όχι. Πατσή Εμεί μιλάγαμε, λέω ρε, εσύ είναι αυτή, στο 1,5 μέτρο, άντε να 2, το πολύ. Δημήτρη! Θέλω να με προσέξω, είναι ο φίλο σου μέσα, ο Ιθαγέννη, ξέρει. Λοιπόν, <laughs> γιατί μιλάγανε πριν για το φουρτιώτη συνέχεια. Ναι. Από τη μία λέγε θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, τον καλέσει, αυτού ξέρω εγώ με Κάτι έχει το παιδί. Κάτι έχει. Από την άλλη τώρα είναι μπερδεμένο με το Ριχάρδο, το Λεοντόκαρδο. Δεν λέμε ότι ξέρω εγώ. Ακούγεται. Ε, λοιπόν, έgliφε, κανένα εγώ, καλό, έgliφε. Ε, μπορεί να πήγε το δαχτυλίδι του για δεν είχε λεφτά ρε, παιδί μου ο άνθρωπο. Λοιπόν και ψελιότι, ήταν δίπλα μα το 1,5 μέτρο αγόρι μου η Τζούλια. Η, η, η, η, η, φίλη, η φίλη του η Τζούλια. Δεν έκατσε. Ήταν όρθια συνέχεια εκεί, πρέπει να είναι φίλοι με τις κοπέλες που εργάζονται εκεί και λοιπά και λοιπά. Μισή ώρα με ένα τρί Audi, πού δεν βρίσκει τα λεφτά. Και ήθελα να τη ρωτήσω, αλλά είχαμε κουβέντα πιο σημαντικό ήταν ο Δημήτρη ο φίλο μας που πιέλαμε να γνωρίσουμε και σήμερα θα έρθει και ο Κώστας από τα Φιλαδέλφια. Ε, από το τσάτ όπως βλέπετε τα βράδια Γιατί είναι στο Σύνταγμα Και θα περάσει να μας δει Εγώ γουστάρω τέτοια πράγματα Και είναι σοβαρά για μένα Και Δημήτρη λέω Νάτος, Δημήτρη θα το χολαργώ. Δημήτρη λέω ψωματά Παρόν ήταν Λοιπόν, η Τζούλια Και εκείνη την ώρα είπα να σηκωθώ Το συντάγαμε και με τον Δημήτρη και με τον Σιγάλα εδώ Να τη πω ρε παιδί μου Πού είναι ο φελός γραμότο να, να πούμε Γιατί εγώ έχω δύο <κοί> Το φελό ψάχνω να βρω ο Πούστη και το στικάκι του Παπα Κωνσταντίνου που το έδωσε στο Βενιζέλο. Α, σε ποιο γκόλο είναι αυτά τα δύο πράγματα. Και μετά είμαι πλήρη, γιατί από γνώσει μέσα από σάς έχω είσαι αποκτήσει και και έχω. Δεν σου έδωσε σημασία, δεν είσαι εισαγγελέα. Έπρεπε να είμαι εισαγγελέα. Να εισαγγελθώ κάτι δηλαδή. Ε. <χ> <χ> λοιπόν, παιδιά, την επόμενη φορά ο Πούστη θα τη ρωτήσω, Γιατί εκεί είναι ένα στέκει που πάει ο Σιγάλα και ανεβαίνω και τον βλέπω αν την ξαναπαιτύχα της πω βρε Τζούλια μου σε παρακαλώ το στιγκάκι το φελό θέλω το φελό λοιπόν μην υποβιβάζει το σταθμό σου και τι εκπομπές δεν επιβιβάζεις το σταθμό σου δεν υποβιβάζεται μην ο σταθμός μην, είναι σούπερ σούπερ μην το κατεβάζει. κάνουν με παράπονα τα, με τα χιούμερ που κάνουμε άμα δεν μα πιάνουμε δεν μα απασχολεί. κάνουμε χιούμορ, oh, ωραία απασολεί. μουσική και επίπεδο διαμαντάρα και όχι μόνο. Αυτά είναι. Και έχουμε 50% άνοδο γενικώ, αγαπητοί φίλοι, υπέρ εσά είναι όλα αυτά. Και 30% στο εξωτερικό, ελευθέρεια. Θα έρθει το συνάλλημα από εκεί. Κοκκινίζει ο χάτ. Για θέλουμε να μα ακούει η ομογένεια και ο κόσμο. Λοιπόν, λέγε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, δεν πάμε καλά. Ετοιμάζεται για εκλογέ. Θα μοιράσει το πλεόνασμα το αιματηρό αυτό. Να. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να βγει στις αγορέ. Αυτό είναι. Α, απειλεί και λέει εγώ έχω για δύο χρόνια να πληρώνω. Θα το ρημάξουν, όχι αυτόν, αυτός θα έχει φύγει, θα ρημάξουν τον ελληνικό λαό. Έχει προγράψει και για άλλες δύο-τρεις ε, ε, ε, κυβερνήσεις. Περνάει νομο, νομοσχέδια τα οποία θα... Είναι μελλοντικά να περάσουν να εφαρμοστούν μετά από δύο και τρία χρόνια. Ναι, ναι. Ούτω ώστε όποιο είναι να μην μπορεί να τα εφαρμόσει και να αρχίσει να ξυλώνει τα πεζοδρόμια και να αλλάγει. Να γίνει, ναι. Έχει υπογράψει εμφύλιο, Πώς να το πούμε. <coughs> καταστροφές Λοιπόν, να φύγουμε από αυτά, να πάμε λίγο στου προγόνου μα. Ναι, να, να πνεύσουμε λίγο. Πάμε, μου. Πάμε. Ε, δύο ακροατέ μα με πήραν και με ρωτούσαν για τους προσοκρατικούς και κυρίως για τον Αναξαγόρα και ο κόσμος έχει σύγχυση, δεν διδάσκουν και έχει σύγχυση. Λοιπόν σήμερα θα ασχοληθώ με τον Αναξαγόρα να δείτε πόσο ευρύ πνεύμα είχε και με τι ασχολήθηκε και ποιοι μεγάλοι επιστήμονες του 16ου και 17ου αιώνα τον αντέγραψαν και παρουσιάζουν τι θεωρίες τους σαν δικές τους. Ο ναξαγορα γεννήθηκε το 500 πλήν και απεβίωσε το 428. Είναι ο δεύτερος μεγάλος Ιωνας φιλόσοφος της συνδυαστική σχολής. Ο πρώτος είναι ο εμπεδοκλής που δεν ήταν Ιων. Γεννήθηκε στους κλαζομενού της Ιωνίας την 70η Ολυμπιάδα έτσι ξέρουμε την ηλικία του και πέθανε στη Λάμψακο στην 70η 28η, το 428 αυτά μας τα λέει ο Απολόδρος στα χρονικά του ήταν γιος του Υγησιβούλου και, και αναφέρουν ότι όταν ο Ξέρξης διεύει την θάλασσα δηλαδή τον Ελίσποντο ήταν 20 ετών άρα το 480 που διεύει ο Ξέρξης, 20 ετών, είναι σωστά, όπως μας λέει, το γεννήθηκε το 500. Η οικογένεια του ήταν πλούσια και επιφανής και ο ίδιος υπήρξε μεγαλόφρον και περιφανής. Νέος παρακολούθησε μαθήματα κοντά στον πανεπιστήμονα φιλόσοφο Αναξημένη, Είχε μελετήσει σε βάθο τους Ίωνες όλους τους φιλοσόφους και ιδιαίτερα τον Ιράγκλητο, διότι οι Ίωνες φιλόσοφοι με τις θεωρίε του, φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει σε έναν μεγάλο βαθμό και τον ίδιο τον Αναξαγόρα. Πληροφορίες έχουμε πάρα πολλές από άλλους συγγραφείς, διότι τα έργα του και κυρίω αυτών οι οποίοι πλησίαζαν και ερευνούσαν και μελετούσαν και εξηγούσαν την ύλη, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετέπειτα χριστιανοί και δεν άφησαν τίποτα. Όπω ξέρετε, από την αρχαία μα πνευματική παραγωγή δεν έχει ζωθεί γύρω στο 2 25 υπολογίζουμε. Όλα, Ευτυχώς... αυτά, όλα αυτά που λέμε ελληνική γραμματεία είναι 3% α πούμε. Κάτω από το 3%. Ό,τι ξέρουμε. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι έχουμε εμεί. Ναι, ναι, ναι, Αυτό ξέρει, όλο το πράγμα ναι, ναι, ναι, που όλα λέμε αυτά είναι. 2 με 2,5%. Δηλαδή, Οδύσσια, Λιάδα και μέχρι. Όχι, και μέχρι τώρα ναι, είναι 3%. Δυο... Κάτω από το 3%. Απίστευτο. Έτσι είναι. Τώρα με τη Μακδόναλτ που έκανε τον Θησαυρό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε ακόμα περισσότερο ότι έχει διασωθεί. Πα... Τηλεπίδη έπεσε. Γι' αυτό είχαν βγει κάποιοι, δεν θυμάμαι τώρα, και είπαν αν δεν είχαν συμβεί αυτά, θα είχαμε πάει στο φεγγάρι χίλια χρόνια πριν. Το λέω χρόνια τώρα, στην τηλεόραση εσύ. και ναι. στα ναι, ραδιόφωνα, ναι, ναι, ναι, ναι. και το αποδεικνύω. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέμε θεωρητικά. Όχι βέβαια. Αποδεικνύω με τις κατασκευές που είχαμε τότε. Και πόσον εξαλίσσεται η επιστήμη. Ασφαλώ, θα μπορούσαν μέσα πριν από το χίλια, πριν, πολύ, το 800 θα είχαμε πάει στα άλλα αστέρια. Σκέψου, είμαστε Διότι δηλαδή τώρα, χίλια χρόνια πίσω ξεκινήσαμε είμαστε. Ξεκινήσαμε τα τελευταία 100 χρόνια. Είμαστε Αυτή χίλια χρόνια πίσω από αυτό το τύπο. Σε 100 χρόνια βλέπετε ότι πήγαμε και στον Άρη, πήγαμε και στη Ελλήνες, mm. πήγαμε, στείλαμε και δικά μας αερόπλια και πήγαν και σε, στον κρόνο Ά. επάνω. Στον... Άλλης πλάνη, ναι, αλλά... μη επανδρομένα. Ε, δεν έχει σημασία Όχι, Πήραμε, αυτό πήραμε λέω. πληροφορίες, διερευνήσαμε Αυτό θα είχε γίνει χίλια χρόνια πριν τουλάχιστον, oh. τουλάχιστον Αυτά πληρώνει η ανθρωπότητα Πληροφορίες για τον σπουδαίο αυτόν Και πρωτότυπο Για το πρωτότυπο έργο του έχουμε Από τον Πλάτωνα, τον Αερσοντέλη Το Διογένητο Λαέρτιο Τον Απολόδωρο, τον Φαβορίνο Το Μητρόδωρο και τον έρμηπο, τον Τίμονα, το συμπλήκιο, τον Αέτιο από τους Λατίνους και από πλήθος άλλους. Οι Λατίνοι είχαν έργα του, που πήγαν, πού πήγαν. Ο Πλάτων στην απολογία του στο 26 d κάνει λόγο για, την αναξα... για το Αναξαγόρ βιβλία του Κλαζομενίου που μπορούσαν να αγοραστούν με μία δραχμή. Ο Συμπλήκης ομιλεί για το σύγγραμμα του Αναξαγόρα που είχε τρία κεφάλαια Άρα είχε γράψει τρία βιβλίες στο Περιφύσεως. Έχουμε πει ότι όλοι οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τη φύση και το σπουδαίότερο έργο του είναι το περιφύσιος. Το έγραφαν σε δακτυλικό εξάμετρο, ποιητικό, ούτω ώστε να μπορούν να το αποστηθίζουν διότι δεν ήταν εύκολη η μεταγραφή του και η διάδοσή του διαφορετικά. Έχουμε από το έργο του όλο αυτό, από τα τρία βιβλία, έχουμε μόνο 20 αποσπάσματα και κοιτάζουμε από τις αναφορές των μεταγενεστέρων να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Ο Πλούταρχος στον Ικία στο κεφάλαιο 23 αναφέρει ότι ο Αξαγόρας είναι ο πρώτος που εξέδωσε ένα βιβλίο με διαγράμματα. Συγγραφείς παραλλαγέ πρώτος εκδούνε βιβλίων ιστορίουση διδασκαλία και γραφή. Έκανε και σχεδιαγράμματα δεν είχε όμως τότε να κάνει να τα τυπώσει ο άνθρωπος και ήταν όλα στο χέρι. Όταν ήταν 20 ετών Γιώργο οι του τον κατηγόρησαν ότι δεν φροντίζει στην περιουσία. Γιατί ήταν από πολύ πλούσια η οικογένεια Τα 20 θα ασχολιόταν ε, με την περιουσία ναι. Και του λέει α έτσι λέτε ναι. Σας τα χαρίζει όλα, τα δόρισε όλα και, αφήσε μισκό. και έφυγε Φροντίστε τα εσείς, δεν ε, θέλω τίποτα Τελείωσε. Δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω σκοτούρες Βάδω, είμαι ανίκανος Πάρτε τα πάνω σας Πα, και, τα... και σηκώθηκε και έφυγε Χιπάρας γουστάρο Μετά από την παραχώρηση τη περιουσία που έκανε Εγκατέλειψε την πατρίδα του το 480 με 479 με προορισμό τας Αθήνας και ξέρουμε επί άρχοντος Καλλίου. Ξέροντας τον άρχοντο Καλλία πότε ήταν ξέρουμε και πότε ήρθε. Έτσι τα συνδυάζουμε δεν είναι λόγια του έρωση. Όπου έμεινε και τρι, επί 30 χρόνια έως το 450. Αυτό μας το λέει ο Δημήτριο Φαλιρεύσης των αρχόντων απογραφή στο, στο έργο του. Υπήρξε διαπρεπής εκφραστής του ιονικού πνεύματος και της φιλοσοφίας με πρωτότυπες σκέψεις που έκαναν τομές και υπερβάσεις στην φιλοσοφική αναζήτηση. Μεγάλος διανοητής. Μετά από λίγο χρόνο είχε καταστεί μια σημαντική προσωπικότητα στην πνευματική κοινωνία των Αθηνών. Δημιούργησε δικό του διδακτήριο όπου μεταξύ των μαθητών του υπήρξαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Περικλής, ο Ευρεπίδης, ο Αρχέλαος αναφέρουν και τον νεαρό Σοκράτη ότι πήρε κάποια μαθήματα από αυτόν. Ότι πήρε μαθήματα ο Σοκράτης από τον Αρχέλαο αυτό είναι εξακριβωμένο. Ξέροντας όμως ότι ο Αρχέλαος είχε περάσει και από τον Αναξαγόρα πέρασε και ο νεαρούλης ο Σοκράτης από εκεί και είχε δομήσει την σκέψη του Πού αλλού είχε έτσι παρέες ο Σοκράτης και αντιλήφθηκε αυτά που αντιλήφθηκε πέραν αυτά που αντιλαμβάνε γανιμόνας Λέμπε ποιος έκανε παρέα νεαρός όχι μετά νεαρός, όπως είπες μες, τώρα κύρις. Ξέρουμε ότι παρακολούθησε μαθήματα στον Αρχέλαο τώρα μας δίνουν σωκρατης και αντιληφθηκε αυτα που αντιληφθηκε περαν αυτα που αντιλαμβανε με λεμπε ποιος εκανε παρεα νεαρος οχι μετα οπως ειπες τωρα ξερουμε οτι παρακολουθησε μαθηματα στον αρχελαο τωρα μας δινουν την πληροφορια οτι ειχε περασει απο τον Αναξάγορα και από την πνευματική. Ξέρουμε ότι είχε φίλο του τον ευρυπίδη, στενό φίλο. Ναι. Και τον εκτιμούσε. Το τραγικό, εννοείς. Το ναι, ναι, το ναι. Τραγικό, ο πιο ευρυπίδη, Τον τραγικό. Όποιον ευρυπίδι τον ποτοπόλη. Ναι, ναι. Και θεμελίωσε τη σκέψη του. Έπειτα ο Σοκράτη διέτριβε στην αγορά καθημερινό. Κατέβαινε στην αγορά, παρατηρούσε, μελετούσε και έπαιρνε μέρο. Και το σημαντικό είναι ότι στην Οδόν Δίπλα από τις τη γραμμές, γραμμές του ηλεκτρικού, Τι σημερινές. σημερινές, εκεί στις ανασκαφές που έκανε η Αμερικανική ε, σχολή. σχολή, που έρχεται ένα πανεπιστήμιο, βρήκανε, έχουμε γραφεί, ότι περνούσε από καθημερινό και έκανε φιλοσοφικές συζητήσεις με τον σκιθοτόμο Σίμωνα. Και στις ανασκαφές που έγιναν πριν 15-20 χρόνια, Βρήκανε το μαγαζάκι του Σίμωνα ναι. και το ήταν αυτός που έπαιρνε τα τομάρια τα μεγάλα των ζών και έκανε τα πέδιλα έκανε τα σανδάλια ναι, και ναι. Βρήκαν Βρήκανε το ποτήρι του Σίμωνα τον Κίλικα που έγραφε Σίμωνα πάνω Έλα. και σκάψαν πολύ μήπως βρίσκανε και τους Σοκράτη διότι κάθε μέρα πίναν τσάι του βουνού εκεί πέρα φλισκούνι και άλαβα και ναι. συζητούσαν ναι. και πως το ξέρουμε γιατί βρήκανε εργαλείων εκεί. Και κατέληξαν ότι όντω εκεί πήγε. Εκεί πήγαινε... που είχαμε κάνει τον περίπατο μαζί, στην εκεί, αγορά προ τα κάγκελα, προ εκεί, το τρένο. Ναι, εκεί, εκεί, Στην Ανδριανού, από μέσα. Από μέσα, Ενώ... απ τη μάντρα. Δεν μου λε, πε και εκείνο από το καταπληκτικό που είπε ότι απήγει στην αγορά με έναν φίλο του, που του λέει: Γυρνά όλη μέρα και δεν ψώνει τίποτα. <laughs> πε το και αυτό να καταγράφεται. Δεν έχω τίποτα ανάγκη από αυτά, λέει. Θαυμάζω τα προϊόντα <laughs> που έχει, αλλά εγώ. Δεν έχω ανάγκη από αυτά Είδα... Ότι έχω ανάγκη με ικανοποιή Είδα λέει πόσα πράγματα δεν χρειάζομαι Δεν, δεν έχω ανάγκη <laughs> Αν σου σήμερα τι θα έλεγε; Καλά σήμερα θα από το σπίτι <laughs> <laughs> Δεν θα βγει <βγαινε> έξω <laughs> Τέλος. Ο Πλάτων Στο έργο του Φέδρους <laughs> 270 αναφέρει Ότι συνε... συνε... Συνεδέθη στενά Με τον Περικλή του οποίου υπήρξε εμπνευστή και ακαθοδηγητής προς υψηλά έργα και σπουδαίες συλλήψεις ιδεών. Και ότι το υψηλώνουν και η ρητορική τέχνη του Περικλή οφείλεται εκτός των άλλων και στην επίδραση που ίσχυσε σε αυτόν ο Αναξαγόρας. Άρα έχοντας τον Αναξαγόρα, έρχοντας και τον πρώτο αγόρα ναι. δασκάλους, στενούς ο Περικλής, εξελίχθηκε στην μεγάλη αυτή προσωπικότητα, και αν δεν πέθαινε Γιώργο, θα το επαναλαμβάνω αυτό, τον δεύτερο, το δεύτερο έτο του Πελοποννησιακού Πολέμου, η μοίρα τη Ελλάδος θα ήταν πολύ διαφορετική. Δηλαδή, θεωρείς ότι δεν θα τράβαγε τόσο ο Πελοποννησιακό. Όχι. όχι. Ε. Είχε κάνει του υπολογισμού του και είχε πει: Ο ένα πόλεμο για να γίνει θέλει λεφτά, χρηματοδότηση. Ναι. Εμεί αντέχουμε. Οι Σπαρτιάτε δεν αντέχουν να φύγουν πάνω από δύο-τρει μήνε. Από τι αιστίε του διότι πρέπει να πάνε να καλλιεργήσουν ναι, να πάρουν Ναι, ναι να είχαν άλλο, άλλο τρόπο ζωή. Δεν μπορούν να αντέξουν μακροχρόνιο πόλεμο. Ναι. Και θα Γι' αυτό έκανε, είχε γι αυτό έκανε αμυντική πολιτική, πήρε όλη την ατική μέσα του κατοίκου, κλείστηκε εδώ λέει. Κάψτε τα, τα υπόλοιπα, κόψτε τα δέντρα Εμείς θα ζήσουμε. Έχουμε τον ναυτικό. Αλλά πέθανε. Δυστυχώ και άρχισαν μετά το είναι. Η μια κατάρα. μια κατάρα. ερώτηση έχει έρθει πριν πας σε άλλη δεσμή Να σου πω ένας φιλόσοφος ο Μανώλης, λέει, Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Διαμαντάρα Αν ο Σοκράτης ήταν μοιημένος στα μυστήρια Ναι Ναι είναι η απάντηση μονολεκτικός Να μην ανέξουμε θέμα τέτοιο Τουλάχιστον στα μικρά Τουλάχιστον στα μικρά Τουλάχιστον Εκατό για τα μικρά 80% για τα μεγάλα. Άρα ήταν αμύητο. Ναι, ναι. Αμύητο. Ναι. 180 στα 200, δηλαδή. Μανώλη, μια και μα έκανε αυτή τη χάρη και την τιμή, πε μα στο πρίβε εδώ που είσαι και από ποια περιοχή μα άκουσε. Λέγε λευκή συνέχιση. Το 450 του έγινε μια καταγγελία και δίωξη για ασέβεια και μυδισμό. Ε, ήταν εύκολο ενοχλούσε και το αριστοκρατικό του φρόνημα λένε άλλοι λένε τώρα υπάρχουν διάφοροι ιστορικοί που έχουν εκδοχές ότι τον δίκασαν με πέντε τάλαντα και σε εξωρία και έφυγε γεγονός είναι ότι έφυγε άλλοι ότι τον καταδίκασαν σε θάνατο αλλά τότε επενέβη ο Περικλής αν και νέος στην πολιτική στην εκκλησία του Δήμου και είπε εγώ είμαι κακός Εάν είμαι εγώ κακός έχω κακό δάσκαλο αφού δεν είμαι κακός και με θέλετε δάσκαλός μου είναι αυτός Αυτός μου τα άμαθε Λοιπόν εκεί λέει τους λίγησε και τον άφησαν και τον αθώσαν και έφυγε Εδώ είναι πέντε πηγέ έχω ψάξει και οι πέντε πηγές γυρίζουν γύρω γύρω Το βέβαιο είναι ότι δεν εθανατώθη και ότι έφυγε και δεν ξανά στην Αθήνα Πού πήγε. Πήγε στη Λάμψακο τη Εκεί έφτιαξε δική του φιλοσοφική σχολή και συνέχισε τις έρευνές του. Ποιε ήταν οι έρευνές του. Να, παρε... να παρατηρεί, να μελετάει το ουράνια σώματα. Είναι από τους πρώτους που είπε ότι όλα τα ουράνια σώματα είναι αιγαίοδη, ότι ο ήλιος είναι φλεγόμενη μάζα και ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερη Μεγαλύτερος από την Πελοπόννησο Πρόσεξε ε, Δεν είχαν όργανα Ούτε ήξεραν τις αποστάσεις Αυτός είπε ότι η Σελήνη είναι ψευδοφαΐς Ναι Ότι είναι αντανακλαστικό φως δηλαδή Ψευδο, Το φως που έχει είναι ψευδές Το ναι. παίρνει απαλού δεν είναι, είναι ετερόφωτη Είναι ετερόφωτη Ψευδοφαΐς Αυτή είναι η σωστή, σωστό, ωραία, ωραία. το σωστό και ότι η σελήνη κατοικείται, έχει βουνά, έχει χαράδρες και ότι κατοικείται. Δεν μας λένε φωτογραφίες που έχουμε εμείς και δημοσιεύω στο βιβλίο μου μέσα από τη σελήνη οι κατασκευές αυτές ποιοι είναι και πότε τις έκαναν, έχουμε κατασκευές επάνω. Άμα τελειώσει το, το, το, το, το κομμάτι αυτό να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο λίγο, να το ξαναπούμε. Λοιπόν. Μία φορά πήγε στην Ολυμπία για να παρακολουθήσει. Ξέρουμε ότι ήταν τέλο Ιουλίου με Αύγουστο και τον είδαν με ένα υπανοφόρη δερμάτινο χοντρό. Και του λένε: Ευραίοι, αναξαγωγεί, τι έπαθε, τρελάθηκε. Όχι, λέει, καθίστε και θα δείτε. Θα ρίξει πάρα πολύ βροχή. Και πράγματι λέει: Μετά από λίγο σκοτεινιού ο ουρανό και έριξε τόση πολύ βροχή. Και λένε: Μα πώ το ξέρει. Και πετάχθηκε ένα άλλο και του λέει: Μα αυτό λέει ότι θα πέσει ένα λίθο από τον ουρανό. Είχε προβλέψει το σημείο. Πού θα έπεφτε μετεωρόληθο. Πώ εξηγούνται αυτά τώρα η ελευθερία. Για Γιατί στο... παρατηρούσε και μελετούσε. Άλλο να παρατηρήσω και μέσα από τα αστέρια ναι. να βγάλω συντεταγμένες και άλλο να πω τώρα θα πέσει μετεωρίτη. Δεν το είπε τώρα. Ενώ είχε... ναι. ξέρει. Αυτό δεν δε μπορεί να το πει. Είχε, είχε δει. Κάποιον κομίτη να περνάει ε. ήξερε πότε, πώ, κάποιο μέρο από αυτόν ότι θα πέσει. Αν και φλεγόμενο. Ναι. Κάτι είχε υπολόγηση. Εντάξει. Τώρα την τροχία από την υπολόγισε δεν μπορώ να σου πω. Ξέρουμε όμως μας το γράφει η ιστορική εδώρα και οι βιογράφοι του ότι συνέβη αυτό. Όταν πήγε στη Λάμψακο ένας το ρώτησε στερήθηκε στους Αθηναίους. Εκείνος το απάντησε εγώ λέει αυτοί με στερήθηκαν εγώ λέει στερήθηκαν. <Καλό, καλό, καλό. Αυτό πρόσεξε τώρα συγκρίνοντας του αρχαίους το είπε και ο Διογέννη. Ο Διογέννη, ο Πόντιος Ο κοινικός, Μαζί με τον πατέρα του ήταν παραχαράκτες Νομισμάτων Ριχάρδι. Και, Ριχάρδι. Πώς, Απ' τη, <laughs> τη Σινόπη Ο Σινοπεύς <laughs> Και τους έδιωξαν Εξωρία και όταν ήρθε εδώ Του είπε σου λείπει η πατρίδα σου, σου... την πατρίδα σου". Όχι λε αυτή στερήθηκαν <laughs> Βλέπουμε τώρα σε 100 χρόνια μέσα Πως σκέπτονται Με τον ίδιο τρόπο, τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Και σου εξήγησε την άλλη φορά πω όταν δίκασαν τον κολοκόνι και του ανήγγειλαν την ποινή, είπε αυτά που είπε ο Σοκράτη. Ναι, αυτό την ίδια ακριβώ. Το ίδιο. Και φαντάζομαι χωρίς να το διαβάσει. Εξυπακούεται αυτά είναι ε, εντό εισαγωγικών μεταφυσικό DNA. Θα είναι λέγαν. κυκλοφορεί στο αίμα μέσα. Έτσι. Η σκέψη η ίδια κυκλοφορεί μέσα στο αίμα. Ε, Κάποιο του παραπονιέθηκε ότι θα πεθάνει σε ξένο τόπο. Και αυτός το απίτησε όπου κι αν είσαι η πόρτα του Άδη είναι η ίδια, λες μην, <χει> <ξεραχωρίζεσαι>, μην... <χει> Τι ελεύθερο πνεύμα έχει. Λοιπόν, ο Φαβορίνος στην παντοδαπή ιστορία του ένα σπουδαίο έργο μας αναφέρει ότι ο Αναξαγόρας απεφάνθη ότι τα επί του Ομοίρου τα επί του είναι πράγματι Πραγματία περιαρετή και δικαιοσύνης. Κρύβουν δε μέσα πολλές αόρατες αλήθειες. Γι' αυτό λέει ο φίλο εδώ ο Δημητράκης λέει πως καταφέραμε όλα αυτά χωρίς χριστιανισμό, χωρίς μεταπολίτευση, χωρίς λαθρομετανάφστες και χωρίς στόχια, ψάχνει να το καταλάβει ή δεν μπορεί να το κατανοήσει. Την ομοίρου ποιήση να απο... αποφύναστε είναι περιαρετή και δικαιοσύνη. Λοιπόν τι να πεις τώρα και έχουμε τώρα τους φιλολόγους από την απελευθέρωση του τουλάχιστον το 1822 όταν τα πρώτα σχολεία τα έκανε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος εδώ στην Αθήνα να μην διδάσκουν την αλήθεια να μας καταστρέψουν να μην μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά Λοιπόν άκουσα κάνουμε σου θέτω μια ερώτηση την οποία θα απαντήσει μετά Και πάω ένα διάλειμμα του λεπτού Για να πιούμε ένα νερό Η ερώτηση από το φίλο μας τον Γιάννη είναι Τα μυστήρια λέει πότε τελείωσαν Δηλαδή ολοκληρωτικά συμπληρώνω εγώ Μαλλον εννοεί Και αν συνεχίστηκαν γρυφά Λοιπόν πάμε ένα διάλειμμα για απαντάς Μόλις επανέλθουμε yeah. Και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, γιατί μετά δεν έχουμε άλλη εκπομπή, να μου πείτε εδώ στο τσάτ τουλάχιστον με αυτούς που μπορώ να επικοινωνήσω τι θέλετε να βάλω για, σαν επανάληψη να περάσει βραδιά, εντάξει. Αλμπεντο14.com Περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης Κάθε Παρασκευή γύρω στι 8 Ξεκινάει ο Διαμαντάρας Έχουμε χρόνο Εδώ θα είμαι Δεν θα φύγω για να τελειώσει η κομπή Να μου πείτε τι θέλετε να βάλω επανάληψη <coughs> Για να περάσει η βραδιά μετά τι 9 Ένα, δεύτερον Άσχετα με τον καιρό εκδηλώσει γίνονται Ο Αλμπεντο μαζί με τον Γιώργο τον Κασιμάτι Και το Χάρι τον Τζετσέκο ε, συνδιοργανώνουν, εγώ δεν θα είμαι εκεί γιατί δεν μπορώ. Έχω εκπομπεί Μία ομιλία με προβολή την Κυριακή 2 του μηνό μεθαύριο στι 6 το απόγευμα στο Εμπορικό Επιμελητήριο στο Άργο. Ο μιλητή θα είναι ο συγγραφέα και ο ερευνητή ο Γιώργο Οκασημάτη και το θέμα είναι η αρχαιολογία του ηλιακού μα συστήματο, εναλλακτικέ προσεγγίσει και αναζητήσει. Έχω ζητήσει το χάρη εγώ. Να γράψουν την ομιλία και το ηχητικό κομμάτι Γιατί έχει και powerpoint Να το παίξουμε εδώ από τον Άλμπεντο Ένα δεύτερον αύριο 8 η ώρα θα βάλουμε τον Γιώργο Από τη Λίμνη Επανάληψη τη χθεσινή εκπομπή 11.30 δεν θέλω εγώ να κάνω ανταγωνισμό Γιατί συνεργαζόμαστε Άστρα TV κώδικα κώδικας μυστηρίων Μπαντίδης Θα είμαι για λίγο εγώ θέλει να μιλήσουμε λίγο στον αέρα Να πούμε διάφορα και μετά είναι κεντρικός και όλη η ομάδα θα περνάει από εκεί σιγά σιγά ε, Συνεντευξιακά και όχι μόνο Και την Κυριακή εδώ ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλο 8 η ώρα στους άγνωστου επισκέπτες Λοιπόν απάντησε στην ερώτηση που <κοκοί> μας ήρθε προλίγο Κάτσε να τη δω ξανά στην πω Πότε τελείωσαν τα μυστήρια οριστικά Και αν συνεχίστηκαν κρυφά ο, ο Γιάννης ο φίλος μας Να μας πεις και την περιοχή να ξέρουμε από που μας ακούς, Λέγε ναι. Όταν. Βασικά αυτά. Αυτά. Και τα Καβίρια ήταν πολύ σημαντικά, τα οποία λειτουργούσαν. Επειδή η Σαμοθράκη ήταν νησί, Λειτουργήσαν 100 χρόνια περισσότερο. Όταν εγκαταστάθη Επίσκοπος Χριστιανός αυτό δεν το λένε, Α, στην Αθήνα, στην Αττική, ναι. έθεσε υπό την ηγεσία του, υπό τον έλεγχό του, την Ελευσίνα. Μάλιστα. Συνέχισε. Ναι. Ανεχόταν να γίνονται. Ναι. Μέχρι ένα σημείο. Όλοι, όλοι έπρεπε να δώσουν ένα πολύ υψηλό τίμημα. Κατάλαβα. Ερχόταν οι Ρωμαίοι κυρίω, οι Ευγενεί, οι έμποροι, οι έμποροι όπλων. Έχουμε περιγραφεί γι' αυτό το λέω οι Ρωμαίοι. Και έδιναν ένα. με ε, Άρα ήταν η ματσό τη εποχή. Ναι. Με ιδιωτικού. Ιδιωτικές. Στο πυρία, ε, πλήρωναν και έπαιρναν την πορεία από την Ακρόπολη και έκαναν και την εξή επειδή έπρεπε να κάνουν νηστεία εννέα ημέρε, έβαφαν τα πρόσωπά τους, λέει, με όχρα. Για να φαίνονται να εξασθενημένοι. Φαίνονται, ναι, να φαίνονται ότι είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι. Και καθόταν ο Επίσκοπος, αφού είχε κάνει γραφείο στον Πειραιά ειδικό, ναι. για να παίρνει τα μήτρα. Έλα τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Ε, να σας φέρω τα, Δήκαμε τα... την επιστολή Έχω την επιστολή Τη δημοσιεύομαι στο βιβλίο μου Λοιπόν μην μη το ξεχάσω το καινούριο βιβλίο Τίτλο θέλω για, τον, για την Πανάσταση του 1921 Άγνωστε και στρεβλωμένες αλήθειες Της εξεγέρσεως του 1821 Μάλιστα Λοιπόν Οπότε τα ε, μυστήρια λοιπόν Τα συνέχισε ναι. Όταν μετά Είδαν από το την Κωνσταντινούπολη από το Ιερόν Παλάτιον Ότι το πράγμα δεν πήγαινε Έδωσε εντολή στον Αλάριχο Τον Μπάλτα ο οποίου, Η καταγωγή του οποίου Ήτο από τη Μεγάλη Ελλάδα από την πόλη Κοζέντσα Την ελληνικότατη πόλη αυτή Και πήρε 3.000 χιλιάδες ναι. Και κατέβαινε και γκρέμιζε Έσφαζε και καθάριζε Τα Πήγε στην Ελευσίνα την Πολιόρκησε, μπήκε μέσα, αφού τα κατέστρεψε όλα, έσπαξε όλους και τελευταίο, τελευταίο τον Νεστόριο, τον τελευταίο Ιεροφάντη. Έκτοτε, το έγκλημα που έκανε εκεί ήταν τρομακτικό, διότι χάσαμε και τα γραπτά του ορφικού λόγου. Χάσαμε όλη την επιστημονική. Θέση των αρχαίων Ελλήνων και όταν λέμε θέση πρώτου κατακλείσμου πριν από το 12.000 Δηλαδή ήταν καταγεγραμμένο τότε. Καταγεγραμμένο σε λίθινες πλάκες οι ορφικοί λόγοι οι ναι. περίφημοι ναι. που δεν ξέρουμε υπολογίζουμε, κάνουμε εικασίες ναι. παρά ταύτα κρυφίως ετελούν το μυστήρια επειδή θέλει να το ακούσει ναι, με μεγάλη μυστικότητα Αργότερα αυτά πέρασαν και έλαβαν μεγάλη ακμή το 1350 όταν ίδρυσαν η οικογένεια των Μεδίκων της Φλωρεντίας, την Ακαδήμια, την Νεοπλατωνική όπου ο Αργυρόπουλος, ο μεγάλος καθηγητής και άλλοι φυγάδε, διωγμένοι από την εκκλησία του Βυζαντίου κατέφυγαν εκεί Εκεί δημιούργησαν τη σχολή την μεγάλη των καλλιτεχνών γι' αυτό βλέπουμε μέσα σε 100 χρόνια η Ιταλία να βγάλει τους σπουδαίους ζωγράφους, τους γλύπτες, μηχανικούς, όλους διότι φοιτούσαν εκεί δωρεάν είχαν, ξέρουμε, ότι είχαν, είχαν αρχαία διαγράμματα του, του ανθρωπίνου σώματος την ανατομία όλη τους δίδασκαν ανατομία. Αυτά τα τέλεια έργα που βλέπουμε είναι παρμένα από την Πική Λιστοά των Αθηνών. Η ποικίλιστο, Λιστοά έχω πει και άλλη φορά ήταν η πινακοθήκη των Αθηνών. Ναι. Οι Αθηναίοι ζήλεψαν και αντέγραψαν τους οικειόνιους. Η πρώτη πινα... η πινακοθήκη που έγινε στον κόσμο την έκαναν στο Κιάτο οι οικειόνιοι. Ζήλεψαν οι Αθηναίοι αντέγραψαν και έκαναν την πική λισθοά στους διαδρόμους στους εξωτερικούς επειδή ήταν με στύλους, με κολόνες εκεί πήγε ο, μεγα, έγινε η φιλοσοφική στοική σχολή και στο εξωτερικό μέρος μέσα δεν έμπαιναν εκεί δίδασκε ο Ζήνων ο Κιτιέφς αφού παρακολούθησε δέκα χρόνια τη σχολή του Επικούρου του, την Αριστοτελική Σχολή και άλλες πήρε το Απάβγασμα και δημιούργησε αυτός μια φιλοσοφική σχολή, την Στοϊκή. Στοϊκή από την Στοά. Επειδή ήταν από μέσα ακριβώ. Όχι Στοϊκή με ω, Όπως με τη γράφουν. Ομικρών. Με ο, τη γράφουν. Κακώ. Ναι, ναι. Δεν μου λε, σώτσε κάτω αυτό σημείο, επειδή είναι και η εποχή. Αυτέ είναι ιδιωτικέ σχολέ. Οι πληρώνανε κάτι το δάσκαλό. Ο Πλάτων ο κάθε ξέρουμε μαθήτης. ότι έπαιρνε υψηλά δίδακτρα. Ο Πλάτων. Τι άλλοι εδώ, το Λίπτιο, του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης έπαιρνε τώρα... πολύ λιγότερα διότι όσο υπήρχε ο Αριστοτέλης χρηματοδοτούσε τη σχολή ο Αλέξανδρο. Ναι. Μετά... Άρα όλοι αυτοί, θα λέγαμε τώρα, είναι, ήταν ιδιωτικέ σχολέ. Ναι. Όλε. Ναι. Ο Επίκουρος ναι. έπαιρνε λίγα. Όταν του πήγαιναν περισσότερα λεφτά, του τα έδινε πίσω για να μην. Είναι υποδουλωμένος. Uh. Μέχρι όταν του έστειλαν κάποιος, του έστειλε στυρί σκληρό γραβιέρα, το έστειλε πίσω, λέει, μου τυρί μέσα σε άλμη που είναι, το φθηνό. Mm -hmm. Έχουμε περιγραφές τέτοιες στις επιστολές του. Δεν ήθελαν δεσμέψεις πνευματικές. Γι' αυτό κατηγορούσαν οι επικούροι, τους πλατωνικούς τους έλεγαν χρυσού. Διότι αρκετό χρυσίον δαπανούσαν πιο... Ήταν πιο για να πάνε εκεί. να λες η, η, η Αθήνα, ας πούμε στην Αθήνα τώρα, ναι. σαν φορέας εντός εισαγωγικών θα λέγαμε τη σημερινή ενία κράτος δεν είχε και αυτό σχολείο, τι θα διάσκονται οι παιδές παρά να στον κάθε δάσκαλο. Όχι. Μέχρι <coughs> 6 ετών ναι. το παιδί το είχε η μητέρα. Σωστό. Από έξι ετών μετά μέχρι τα δώδεκα ναι. το παιδί ήταν η πεδοτρίβε. Κρατική ήταν αυτή η υπάλληλη ας πούμε. ιδιωτική. Υπό ιδιωτική. την επιρροή του... Όποιος είχε χρήματα έπαιρνε εσωτερικό παιδοτρίβι. Πολλοί παιδοτρίβε ήταν δούλοι μορφωμένοι ναι. που τους έπαιρναν στα σπίτια και ναι. μόρφωναν τα παιδιά τους, τα μεγάλωναν. Αλλά πάντα κάτω αυτοί από την αυτή του κράτου. Αυτοί που δεν είχαν ναι. πήγαιναν στα δημόσια. Αυτό Έκαναν, του έβαζαν με πινάκια, του έδιναν πλάκες ναι, από ναι, κερί. Αυτό που ξέρουμε. Και ναι. γράφανε επάνω. Τα σβήναν μετά, τα ξαναγράφανε. Και ήταν μετά και τα γυμναστήρια. Έπρεπε να γυμναστούν τα παιδιά. Γυμναζόταν. Ναι. Εξού και η λέξη γυμνάσιο. Ακριβώ. Αυτό το γυμνάζομαι είναι. Ναι. Α... Και λύκειο και... που φωτίζομαι. Γυμνάζομαι πώ γυμνάζομαι. Γυμνός. Γυμνός. Έτσι. Όταν πήγαν. Το λέει κάτι. μόνη της. Όταν στην Ιερουσαλήμ μετά έκαναν οι Αντιοχεί γυμναστήρια, περνούσαν οι Εβραίοι και τραβούσαν τα γένια τους. Αυτοί οι γυμνοί παλεύουν, οι γυμνοί κάνουν mm. γυμναστικέ. Γι' αυτό μα βάλαν την πόρτα τώρα, για να μην είμαστε γυμνοί. <laughs> Γι' αυτό λέει ο φίλο ο Δημήτρη. Η κοινωνία η αρχαιολνική ή το φασιστική, λέει, απορρόπω πήγανε μπροστά χωρί αναρχία. <laughs> Όχι λοιπόν αυτό έχει σημασία να καταλαβαίνετε τι γίνεται γιατί εδώ... Η λέξη φάσιο ναι. είναι ρωμαϊκή. Έτσι. Πάει να πει ένωση, εν τη ενώση η ναι. να, να αφήσουν αυτά που λένε. Από εκεί έχει βγει και η φασκιά που τη λάγαν τα παιδιά. Ακριβώς. Να ξέρουν τώρα τι λένε. Για δηλαδή, μέρα να την κάνουμε ανάλυση σε βάθος. Να βάθρο. το κάνει, γιατί δεν τα ξέρουνε. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αγράμματοι αυτοί που λένε ο άλλος είναι φασίστα. Τι θα πει φασίστας ναι, ναι. Επειδή ο Μουσολίνη πήρε το ρωμαϊκό ναι, ναι, ναι. Τι δάδες τις Ενωμένε Και το γύρισε Που Το πήρε σαν έμβλημα Αυτό εννοώ Βγήκε Και... το κακό του πράγματος μπροστά Μα δεν υπάρχει κακόν Εντιενώσει η δύναμης ναι. Τώρα αν άλλο άλλος τη δύναμη τη χρησιμοποιήσει. Αρνητικά ή θετικά είναι άλλο θέμα Δε, Γιατί εγώ πληγώνω και καταστρέφω τη λέξη Με ποιο δικαίωμα ναι. τώρα, η λέξη. Εδώ εγώ στο δημοτικό θυμάμαι ο δάσκαλος Που μας πήρε τις πέντε βέργες ναι. Και λέει μία μία τις πάω Πέντε μαζί δεν σπάνε Σωστό. Να είστε ενωμένοι όλοι Σωστό. Γι Αυτό ε... κάνουμε εδώ όμω με την ομάδα Το Ο ελληνισμός δημιούργησε και έκανε τα θαύματά του ενωμένος. Νο, φαγωμάρα... Το 1940 τι ήταν, Ξε... όλοι, έτσι. ενωμένοι. Ξέρουμε που κατάληξε η φαγωμάρα. Το 1821, ενωμένοι όλοι. Του ένωσε, του μόρφωσε η φιλική εταιρεία, τους εξύπνησε τη φιλοπατρία μέσα και, και όλοι ενωμένοι. Ναι, σωστό. Ενωμένοι. Ναι. Α, ήταν φασίστες. Αμέ, αφού κολοκοτρώνεις πει και κόσμο Λέει ο Τατσόπουλος ναι. Στην Τρίπολη Και τον πήρε ο Μητσοτάκης τώρα Λοιπόν όχι το λέμε γιατί ο Πινόκιο Μαζί με το Χουντίνι τον παλιό Δεν θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια Αλλιώ δεν θα ελέγχουν την νεολαία Γι' αυτό τώρα τα λένε φασιστάκια Σου λέει δεν θα τα περάσουμε από την γνέα αυτά Όχι αυτά δεν θα περάσουν τώρα Είμαι σίγουρος Διότι ουδέν κακόν αμυγές αμυγές καλού. Καλού. έτσι όταν βάζανε τα αξιώματα τα φιλοσοφικά ναι. αυτές οι μορφές τώρα σαν τον Αναξαγόρα Μάλιστα. δεν μπορούν να ανατραπούν από τα πινόκια ε, δεν μπορούν ό,τι και να κάνουν καταραίουν φεύγουν οι αξίες εδώ είναι οι πνευματικές αξίες δεν καταραίουν ποτέ αφήσαν αγράμματο έλεγε προηγουμένως ο Κωνσταντόπουλος εδώ αλλά δεν μπορούσα να επέμβω τι και πώ και θα ναι. φύγουμε από το θέμα τώρα το δικό μας. Όχι εντάξει εκείνο τα είπε εσύ στο αρχαίο κομμάτι και τα συμφέτουμε. Από το 1814 συνθέτουμε. διχάστηκε ο ελληνικός, το ελληνικό έθνος στην προσπάθειά του να ορίσει τι πολίτευμα θα υπήρχε μετά από την απελευθέρωση και σύσταση του νέου ελληνικού κράτους. Εκεί διχάστηκε. Ε. Έχουμε επιστολές, έχουμε αποφάσεις τη συνελεύσεως της επιδάυρου να θέτουν οι Εγγλέζοι ή εμείς ή κανένας άλλος. Απελευθερώσαμε, ο, ο Ανδρούτσος απελευθέρωσε και ο Καραϊσκάκης και την Βιοτία και την Αττική και τη Ρούμελη. Ακριβώς και επειδή οι Άγγλοι ήθελαν ένα μικρό κρατήδιο της Πελοποννήσου μόνο. Με διορισμένο κυβερνήτη από το Σουλτάνο, Όπως γίνεται τώρα, μα έφτιαξαν, δολοφόνησαν και τον έναν και τον, τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Έχω με... όλα τα παραστατικά μέσα. Ναι. Ως... Δεν μου λε τώρα, πότε θα κάνουμε μία συζήτηση ε, με ευκαιρία το βιβλίο σου να το παρουσιάσουμε. Να έρθουμε και στα πιο συγχώνα χρόνια που είναι αντιγραφή των παλαιότερων και υφάλιμα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό δεν τώρα, δεν να αλλάζει πούμε. τίποτα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, μόνο τα ονόματα αλλάζουν ναι. μέχρι η ανάλυση των δανείων που πήραμε τα δύο Δανία, η ίδια η σύμβαση είναι η, Ναι, ανανέωση ίδια, κάνουν η ίδια σύμβαση τα τελευταία λέει τελειώσαν το 9 και το 10 ξαναμπήκαμε μέσα άλλα 99 άρα αυτοί όλοι είναι πρακτοράκια της ανανέωσης του, του κύκλου μα η κατάρα είναι, σου είπα, το 1822 ενώ είχαμε συνεχέ νίκες όταν πλακώσαν και ήρθαν οι πράκτορες Κάναμε μα, εμφύλιο, Μαυροκορδάτη, ε, ε, εμφύλιο Κολέτιδες εμφύλιο δύο, δύο ναι. τρομεροί <χαι> Τη μία έκαναν εισβολή στη Ρούμελη, οι Πελοποννήσοι και έσφαζαν και μετά στο δεύτερο έκαναν εισβολή οι Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο αυτό λέει ο υπέφε... από το Χιούστον η αιώνια παρενόχληση από τους έξω και όλο μας οι άλλοι αφού είμαστε μαλάκε. Τελεία. Μια εβδομάδα δεν κάνεις για το 2021 να μάθουμε και από εκεί πράγματα. Το εκπαιδε... Όταν Το εκπαιδευτικό σύστημα από τότε. Όταν βλέπεις ο Θεόφιλος ο Καΐρης, ο κληρικός Τον ασβεστώσανε. Τι τον ασβεστώσανε. Επειδή έφερε ένα να βλέπουν τον ουρανό τα παιδιά και ένα να κάνει χημικές αντιδράσεις, ναι. δίδασκε γεωμετρία και ουράνιο-γεωμετρία, ερωμένος ήταν, είδες στην τράβηξη. Ναι, ναι. Ο Ανθρακήτης άλλος ιερωμένος. Επειδή δίδασκε η φιλοσοφία τον κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ελλάδα, Πήγε στην την... πρώτη ακρόαση και όταν είδε το κλίμα μετά δεν, δεν ξαναπήγε. Δύο χρόνια ήταν σε ένα πηγάδι μέσα κρύβοταν λοιπόν να πούμε. Λοιπόν, εσύ από, από τον Όμηρο, από όλους. Όμηρε, φτιάχνω αυτό το κομπιούτερ επιτέλους για αγόρι μου, εγώ από Μάρτον. Λοιπόν, έλα. <συμ Bailey> τώρα, τι να πούμε τώρα για τον Αναξαγόρα. Το γυρίσαμε πάλι στα Καλαματιανό. Δεν πειράζει. <συμ> 어쨌든, για να... <συμ> Όχι, ξέρει τι κάνεις <συμ> και εγώ όσοι μπράττω. <συμ>. Να μην πηγαίνουμε 2.000 χρόνια πίσω. Να βλέπουμε ότι τα ίδια έχουμε και σήμερα, άρα... Να βάλουμε μυαλό κάτι να καταλαβαίνουμε και Αυτό είναι το δεν πατήσουμε στα κείμενα τα αρχαία επάνω Να δούμε την ευρύτητα του πνεύματος Αυτό. Τι είχαν πει Δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε Αυτ... Μα... Το Ή... στράβομα που έγινε Όταν ιδρύθηκε το νεοελληνικό κρατήδιο των γελοτοποιών Γελοτοποιεί το έκαναν Έκαναν Υπουργείο Απαιδείας και θρησκευμάτων Και το λόγο τον είχε η, η εκκλησία αυτή καθόριζε το πρόγραμμα και τα βιβλία και όλα. Ό,τι θέλαν γινόταν. Από το 1822 μέχρι το 1862-40 χρόνια η ίδια κατάρα ήταν. Οι ίδιοι πολιτικοί, οι άσφεροι, οι άκαπνοι, οι προδότες, οι πράκτορες αποδεδειγμένοι. Και αυτοί δημιούργησαν την σχολή. Αυτή η σχολή ακολουθείται μέχρι τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία, με μια λέξη. Εσύ, όχι με την αισιοδοξία που έχει, πρακτικά βλέπεις να, να εξελίσσεται κάτι προς, προς το καλύτερο, να αλλάξει κάπως αυτή η γαμονεοτροπία. Θα πρέπει να γίνουν τρομακτικέ αλλαγέ. Πού δεν το βλέπω. Τρομακτικέ αλλαγέ. Ο κόσμος είναι ενυπνώσει. Τον χρέωσαν, τον υποδούλωσαν. Και δεν μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος σκεφτεί, αμα... Σκέφτεται τώρα να πάρει τα 20 φράγκα Που θα του αυτό, δώσει τη σύνταξη Αυτό, αυτό, αυτό Τι τρύπα αυτό, θα βγουλώσει πα, πα, πα, πα, πα. Όταν βλέπεις ότι Αυτό είναι εγκληματικό Ξέρουν ότι έρχονται οι χρησιμοποιητικοί ορτές εκατομμύρια 300 Έλληνες Οφείλουν στην εφορία Ξαφνικά τα, Τους τελευταίους εννέα μήνες Μέχρι το Σεπτέμβριο Αυξήθηκαν 500 οι τι πάει να πει. Και αυτοί είναι μικροφιλέτε. Μα κοιτά τώρα, αστυνομία. Παίζουν με την ψυχολογία. έρχονται γιορτέ που δημιουργούν οικογενειακή ατμόσφαιρα, συγκίνηση κλπ. Σου έχω πάρει ένα χιλιάρικο εδώ σ' τώρα και λέω λεφτεράκι έλα μόρα τώρα. Που είναι πάρε 20 Πήρε δέκα δι από την υπερφορολόγηση και θα μοιράσει 900 εκατομμύρια. Ναι. Σου παίρνει ένα δεκάρικο, ζουν ένα ευρώ. Ε, εκεί πάει. Και δεν, και θα, το το πάρουν... που... όλοι, δεν και θα το πάρουν, πάρουν όλοι. Θα το ευχαριστώ και μπορεί να το ψηφίσουν οι μαλάκε. Τι θα το πάρουν. Ξέρω το λέω εγώ, εγώ η Αλοδαπίκη Ρωμά ναι. Έχουμε Ρωμά με 16 παιδιά Ένας παρουσιάς και θα πάρει 5.800 ναι. Όλοι μαζί κοστίζουν ένα χιλιά το μήνα και πάσουμε και τέσσερα στην άκρη Και ξέρει που τα πηγαίνουν τα λεφτά Ήδη στα, γρα... στα μαγαζιά που πουλάνε τα κινητά Τα καινούρια Εκεί, Εκεί πάνε ναι, Εγώ τους βλέπω στην Ομόνια με κάτι παντόφλες Περπατάει μια τσαγιονάρα και έχει Κάτι παντόφλες 6-8 Τι έχει βγει τώρα δεν ξέρω Τον λοιπόν. 700 και 800 ευρώ ναι, ναι, Και νητά έχουν ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι ναι ναι ναι Λοιπόν δεν βγαίνουμε το θέμα Πρέπει να τα φύγουμε αυτά Συνέχισε χρόνο έχουμε άλλα εκπομπή δεν έχουμε Όσο σε παίρνει εσένα. Λοιπόν κάποιος ρώτησε τον Αναξαγόρα Γιατί δεν νοιάζεσαι λέει για την πατρίδα σου Και του λέει Γιατί του λέει Έτσι επιλέξει Δείχνοντα του τον ουρανό, εγώ λέει: Έχω τη μεγαλύτερη έγνοια και από σένα και για την πατρίδα. Ότε και προ τον υπόντα, ουδέση μέλη τη πατρίδο, εφήμι έφυγε μη γάρκε φόδρα, μέλη τη πατρίδο, δείξα στων ουρανών, ο Διογέννη Ολαέρτιο. Βλέψει ότι υπήρχαν και οι Στρεβδοί και οι Ανάποδοι, ανέκαθεν. Αλλά τώρα βασιλεύουμε. Λοιπόν, σε ακούνε μέχρι από το Μέξικο Σίτι, έχω σήμα. Μάλιστα. Μέξικο Σίτι από Κολομβία. Λοιπόν, ο, ο, ο, ο Μιχάλης από την Ουαλία λέει, γιατί να του τα δώσει, λέει, αφού θα τα χαλάσουν. <σχει> Έτσι είπε. <σχει> <σχει> <σχει> Έτσι είπε. Ε, Mike. Έτσι είπε στο μάτι. <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> και του έβγαλε το μάτι. Με τι <σχει> ασχολήθηκε τώρα ο Αναξαγόρας, να ξέρουμε τι είπε. Λέγε με την επιστημονική μελέτη του ουρανίου θόλου και των σωμάτων του, Περιέγραψε τις στροχιές των άστρων, τον πόλο της γης και τις μεταπτώσεις του μεγάλου ενιαυτού που συμβαίνει κάθε 26.000 χρόνια. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όταν θα πάνε στην Επίδαυρο, ναι. να πάνε στο βάθος μέσα του μουσείου δεξιά να δουν τη θόλο. Εκεί αν ναι. το μελετήσουν ναι. θα δούνε πως ήξεραν τον μικρό και τον τα μεγάλο ενή αυτό. Και είναι όπως είναι η κάτωψη, Επίσης, είναι όλη η ανάλυση. <coughs> ε. Περιέγραψε το Γαλαξία <coughs> ότι είναι αντανάκλαση του φωτός των άστρων, στα οποία δεν πέφτει το φως του ήλιου. Να. Για το Γαλαξία μιλάει και είναι όντως έτσι. Απίστευτο. Για τους κομήτες ότι είναι άθρηση πλανητών που εκπέμπουν φλόγες και για τους διάτοντες ότι είναι σπινθύρες που εκτινάσονται στον αέρα, από την τριβή. Εξήγησε επιστημονικά τις εκλήψεις του ηλίου και της Ελλήνης. Οι άνεμοι δημιουργούνται γιατί αραιώνει ο αέρας από την επίδραση του ηλίου. Οι βροντές είναι σύγκρουση νεφών και οι αστραπές βιαία τριβή αυτών. Ξέρεις πότε τα, μας τα είπαν οι δυτικοί αυτά Πότε; πριν 200 χρόνια θα... και τα αντέγραψαν και τα είπαν. Δηλαδή προ λίγων ώρων στην ουσία. Ναι. Η σεισμή είναι βιαία καταβήθηση αέρος εντός της γης. Με αυτές τις διαπιστώσεις συνετέλεσε σημαντικά στην επιστημονική ανάπτυξη της αστρονομίας, της μετεωρολογίας και, και των φυσικών επιστημών. Η πρωτοτυπία της διανοήσεως του Αναξαγόρα γίνεται κατανοητή σχετικά εύκολα από τους μελετητές του έργου του, διότι γνώριζε την Ιωνική φιλοσοφία αλλά δεν αγγιστρώθηκε σε αυτήν. Να γιατί λέω ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη είναι ένα δέντρο, οι ρίζες του είναι στην Ιωνία και τα κλαριά του συνεχώς. Εμείς ανεβαίνουμε στο δέντρο, ξεκινάμε από κάτω και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε και βλέπουμε τους δημιουργούς. Οι σύγχρονοι όμω είναι ρίζοσπάστε. Yeah. Βρευλά, αν κόψει τη ρίζα. Το λέει Οτιδήποτε λέξη... και να είναι πνευματικό ή υλικό. θα τελειώσει. Και, θε... και το θεωρούν πρόοδο. Ακούνε ρίζοσπαστικό. Ναι, ναι. Όπω και οι ΕΡΕ. Ναι. Και το θεωρούν πρόοδο. Ναι. Δεν καταλαβαίνω Ά... ότι αυτοί ήρθαν μέσα. Άλλο τότε. Άλλο αγράμματο Άντι ιστορίε τώρα, να μην πούμε. Τα 50 χρόνια αυτά λοιπόν από το 55 και μετά, ΕΡΕ και κλ. λοιπά, και λοιπά Ήρθαν εδώ με ένα πρόγραμμα σε δύο γενιές να τα κάνουν μπάχαλο και το καταφέρανε. Τα κατάφερα. Και όχι μόνο, σε υπερχρέωσαν κιόλας. Μα όλο και σαν το κράτος και σαν ε, πολίτη, σαν υπήκο. Ναι, μα όλο το πακέτο μαζί. Καλησπέρα στον Γαλάτσι και στο φίλο μας, τον Μαρκόπουλο που έφερε στην ερώτηση πριν. Και σε όσου ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ και προτείνω, γιατί μπήκανε πολλοί εκ των υστέρων, Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα τη βάλω επανάληψη τη συγκεκριμένη και για αργότερα θα βρω κάτι άλλο ενδιαφέρον να βάλω. Λοιπόν, ναι, Γνώριζε την Ιωνική φιλοσοφία και την ελεατική αλλά δεν αγκιστρώθηκε σε αυτά. Τα προχώρησε. Αυτή είναι μεγάλη σημασία. Να μην καθίσω κάπου. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Απάνω σε αυτό. Ναι, με βάση αυτά θα προχωρήσω. Αλλιώ ναι. δεν μπορώ. Ναι. Εκ του σου δεν. τα είπαν, η ναι, ναι. Εκ του σου Δεν υπάρχει. Κάτι που θα γίνει από το μηδέν. Από το πουθενά. Έχεις καλησπέρα σαν το Μιλάνο, από το Γεωργάρα. <κυρίζει> λοιπόν. Είχε αφομοιώσει τις αρχές της ελεατικής φιλοσοφίας, όμως... Υπέδειξε και τις αδυναμίες της. Έως που... έως που υπήρχαν. Οι απόψις του είναι πιο προηγμένες και πιο κατανοητές από τον ελεατικό μονισμό του Παρμενίδη και του Ζήνονα από την πλειονοκρατία της ιονικής φιλοσοφίας και από την υψηλή εμπεδόκλια διανόηση. Στο έργο του περιφύσιος είναι γεμάτο από γλυκύτητα και μεγαλοπρέπεια και αρχίζει ω εξή. «Πάντα χρήματα είναι μου είναι νους ελθών, αυτά διεκόσμησε. Όλα τα πράγματα, όλες οι ύλες» Ήσαν μαζί, κατόπιν ήλθε ο και τα έβαλε σε τάξη. Είναι με άλλη λύση η ορφική μεγάλη έκρηξη του ορφικού κοσμογονικού ου. Εκεί γύριζουν όλοι, είχαν την ίδια Το αργή. κοσμικό αυγό που λέμε. Ακριβώς, <coughs> είναι το μεγάλο πρωτόνιο που διεράγει και δημιούργησε ναι, ναι, ναι. το Big Bang. Ο Γιώργος από τη Μιλάνο, ο Ανδρεάνος, ο φίλος μας, σου Γιωργάρα, Λέει μετά τη Φλωρεντία τα Λευσίνια μυστήρια συνεχίστηκαν ή χάθηκαν. Μια ερώτηση κάνει. Γιόρτζο του Σάι και σύσσον ο Σικοντιούναν. Λέει. Αν και αμιλάνο, αν και αλλαλή τρετσιτά. Ωραίος. Mm -hmm. Θα το μεταφράσω εγώ που δεν ξέρω Ιταλικά. <laughs> το κατάλαβα πάντας. Λο Σάι μπένε. Ελα ντομάντα ντές ο Ιόνων πως ορισποντερε κόζα πως οντήρε. Συνεχίζονται τα μυστήρια Το έχουμε έτσι, πει και άλλη έτσι, φορά έτσι, έτσι. Και το ξέρει και ο Γιώργος και με προκαλεί Όχι Ξέξε, καλά ξέρει, και ξέρει, τόσες... με, με προκαλεί να πω πράγματα άλλα Ναι Αλλά καλό είναι Γιώργα, να όλοι μου, Άλλα τα λεγόμενα Και άλλα τα δικνιόμενα Και άλλα τα ακουόμενα Έτσι Δεν μπορούμε στον αέρα Ναι ρε, παιδί μου Υπάρχουν όρια. Είναι η τριγκαδόρο, δεν Γι' αυτό και στο βιβλίο μου γράφω περί μυστηρίων, Μέχρι εδώ. Στοπ. Είναι η Γιουλιαλμίνα η, η Χιλιάδε χιλιάδες χρόνια τα σεβάστηκαν. Μπορούμε εμείς αν τα προσεγγίσαμε με κάποιον τρόπο, Χ, ψ, ψ ω, να τα εκπορνεύσουμε, να τα εκμαυλίσουμε. Στην ώρα του. Αυτό γίνεται κατηδίαν, κατόπιν επιλογή κλπ. Σε πριβέ συζητήσει. Και όχι μόνο. Συνέχισε δάσκαλε, συνέχισε. Η πρωτοτυπία της διανοήσεως του Νοεξαγούρα γίνεται κατανοητή σχετικά εύκολα γιατί γράφει απλά από τους μελετητές του έργου του. Διότι γνώριζε την Ιωνική Φιλοσοφία αλλά δεν αγκιστρώθηκε. Γνώριζε την Ελεατική και την προχώρησε παρακάτω, όπως είπαμε. Το σύγγραμμα του περιφύσεως είναι γεμάτο, γλυκύτητα και μεγαλοπρέπεια και αρχίζει πάντοτε με το σύνολο για να φτάσει στο ένα. Συμφωνεί με την Νεαλαιατική Σχολή και τον Εμπεδοκλή ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει γένεση και φθορά και ότι δεν προκύπτει τίποτα από το τίποτα, από το μηδέν. Όμως δέχεται με, έμεση, με έμφαση ότι δεν υπάρχει μόνο το «εν» που δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει, αλλά είναι πάντοτε ένα και συνεχές. Αλλά όλα τα όντα είσαν μαζί και ό,τι είναι απειρος διαιρετά. Ο αέρας και ο εθέρας αόρατο πυρ, ακτινοβολή είναι άπειρα, το μεγαλύτερο και κατά το πλήθο και κατά το μέγεθο και εξουσίαζαν όλα τα όντα που ήσαν μαζί. Στο σύμπαν πρέπει να υπάρχουν όλα τα πράγματα, οι ουσίες. Για την γέννηση και τη φθορά τους πίστευε ότι είχε διατυπώσει και είχε διατυπώσει την άποψη ότι οι Έλληνες δεν έχουν ορθή γνώμη από αυτού. εννοούσε τους πριν από αυτούς Έλληνες φιλοσόφους, βάρβαροι φυσικοί φιλόσοφοι δεν υπήρξαν επιμένει ότι τίποτα δεν γίνεται ούτε καταστρέφεται αλλά εκ των υπαρχών των όντων λαμβάνει όταν λέμε όντα δεν είναι οι άνθρωποι είναι οι, τα υλικά λαμβάνει η χώρα η μίξη και ο χωρισμός έτσι θα μπορούσαν να ονομάσουν την γένεση μίξη και την καταστροφή χωρισμό έτσι ακριβώς έλεγε συμβαίνει και στην πραγματικότητα και κακώ χρησιμοποιούν τα ρήματα γίγνεστε και απόλυστε το δε γενε γεν και απόλυστε ούκορθό νομίζουν οι Έλληνες ουδέν γαρ χρώμα γίνεται ουδέ απόλυτε αλλά από τον ιόν των χρημάτων συμίγνητεται και διακρίνεται στην πρωτοαρχική μίξη του δεν υπάρχουν μόνο τα, συστα... τα συστατικά που μπορούν να συσχετιστούν με τις απόψεις που διατύπωσαν προηγούμενα οι Ιόνες Φιλόσοφοι και ο για τα ενάντια τα οποία αυτός ονομάζει σπέρματα που για τον αναξαγόρα είναι τελείως ανώμια μεταξύ τους και άπειρα. Μπορούν να νοηθούν τα σπέρματα ως πρωταρχικές συσσωματώσεις της ύλη από τις οποίες προκύπτουν όλα τα ούντα. Αυτά τα λεπτότατα μέρη του συνόλου επί του αντικειμένου αυτής της υφής της ουσίας συνενούμενα σχηματίζουν τα πράγματα. Ον τα αποχωριζόμενα δεν προκαλούν την εξαφάνισή τους. Δεν υπάρχει το πιο μικρό τμήμα του μικρού, αλλά πάντοτε το μικρότερο, γιατί το ον δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει, αλλά και του μεγάλου υπάρχει και του μεγαλύτερου. Και τούτο είναι το αριθμητικά του ισχυρότερου. Βλέπετε ότι έχει μία φιλοσοφική επιστημονική ανάλυση, που μέχρι σήμερα, τραβάει, τραβάει και τραβάει και πάνω αυτά, εκεί στηρίζονται τα πάντα. Έφεσε τον όρο νου διότι είπε ότι όλα στην αρχή ήταν άτακτα. Επελθούν δε λεϊνούς, αυτά διακόσμησε. Ήρθε η νομοτέλεια και τα οποία τα έβαλε σε μία τάξη, σε μία κινητική τάξη. Αυτό το πήρε και ο Αριστοτέλης και το χρησιμοποιεί, το κινούνα κίνητο. Για πρώτη φορά διατυπώνει και περιγράφει ότι την ανάμιξη και τον διαχωρισμό των σπερμάτων, τα σωματίδια της ύλης, προκαλεί μία ανώτερη δύναμη η οποία είναι άπειρος, δεν είναι αναμεμειγμένη με κανένα άλλο στοιχείο, είναι αυθύπαρκτη, κυρίαρχος των πάντων και που καθορίζει όσα γίνονται. Την ανώτερα αυτή δύναμη η οποία είναι ανεξάρτητη ουσία, αυτοσυνείδητη και διαχρονική από την ύλη, το ξεχωρίζει, προσέξτε το διότι οι Ευρωπαίοι την έπαθαν και τη θεωρήσαν ότι είναι ηλική. την ονόμασε νου. Αυτό ονομάζει νου. Η θεμελιακή και πρωτότυπη αυτή αναφορά του του χάρισε το φιλοσοφικό προσωνύμιο νους. Ο Αναξαγόρας ο νους. Και έτσι Αναξαγό... γνωστή... ε, Και τον Αριστοτέλη δεν είχαν πει ότι είναι ο νός. Ο... Όχι, όχι, όχι. Τον αναξαγόρα; Αναξαγόρας είναι μόνο. Μάλιστα. Και έτσι έμεινε γνωστό στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ο νους αποτελεί την αρχή με την οποία να εξασφαλίζεται η τάξη και η αρμονία του παγκόσμιου ρυθμού. Για τον αναξαγόρα τα συστατικά του κόσμου είναι δύο, η ύλη και ο νους. Τώρα που πηγαίνει το μυαλό σας, θα δείτε. Ο μου πάντα χρήματα είναι. Ο νους του αναξαγόρα εκλαμβανόμενος ως κάτι μη υλικό, συγκροτεί την άλλη οντολογική αρχή της φιλοσοφίας. Είναι η ενέργεια, φίλοι μου. Η φιλοσοφική του σκέψη και θεωρία εμπλουτίζεται και μας παρουσιάζει μια προηγμένη μορφή διαρχία. Σε κάθε τι υπάρχει μερίδιο από κάθε τι άλλο. Εκτός από το νου σε ορισμένα υπάρχει και ο νους. Βλέπετε ότι είχε προσεγγίσει και την ηλική δομή ότι είπε ότι η ύλη άπαξ και κόβεται, μοιράζεται, θα μοιράζεται, εσαί, εσαί, εσαί, θα φτάσει σε ένα σημείο πολύ πολύ θεωρητικό, αλλά και πάλι θα, θα μοιράζεται. Έτσι βλέπουμε, ακολούθησαν οι ατομικοί επιστήμονες, με το Λεύκη και με το Δημόκριτο, που έφτασαν σε ένα σημείο και είπαν ότι η ύλη πλέον θα, δεν μπορεί να μοιραστεί, είναι άτμητο. The, the spy, και αυτό το άκμητος ονομάστηκε άτομων. Ελάτε όμως ότι το άτομο μπορούμε τώρα και το βομβαρδίζουμε εμείς και το, το, το, το χωρίζουμε και αυτό δημιουργεί άπειρα άλλα μικροσωματίδια και αυτά τα άλλα τα, τα άπειρα μικροσωματίδια προσπαθούν τώρα ένα από αυτά το κυνηγάνε να μπορέσουν να το διασπάσουν για να δουν αν αυτό μπορεί από ενέργεια που είναι το σωματίδιο του Χίξ αν αυτό το μικροσωματίδιο διασπόμενο δημιουργεί την ύλη. Αυτό προσπαθούν στο ΣΕΡΝ τώρα τόσες χιλιάδες άνθρωποι επί 30 χρόνια να μπορέσουν να βρουν την αρχή τις μετατροπής της ύλης σε ενέργεια και της ενέργειας σε ύλη. Το, το ένα μέρος το γνωρίζουμε καλά, αλλά τη μετατροπή της ενέργειας σε ύλη εδώ είναι. Έρχεται τώρα ενώ εξέρουμε ότι δημόκριτος ατομική σχολή όλα αυτά στηρίζονται όλες οι ατομικές σχολές, όλες οι ατομικές θεωρίες βλέπουμε ότι πριν από αυτόν ο Αναξαγόρας έφτασε και λέει ότι αφού είναι υλικό, μοιράζεται, διχάζεται, κόβεται, κόβεται, διαιρείται και φτάνουμε στο άτμητον αλλά και το άτμητον πάλι αυτό Μπορεί και κόβεται, μοιράζεται και δημιουργεί άλλα πάρα πολλά Μέχρι εδώ σήμερα γιατί σας κούρασε, είναι θεωρητική όλη. Καθόλου, συνεχίσουμε... αφού ακόμα βάζουν ερωτήσεις Αλλά το κάνουμε την άλλη παρασκευή θεωρεί... Την επόμενη Παρασκευή για να μην σας παραφορτώσω Θα συνεχίσω με τις επιτεύξεις του Επί της θεωρίας του που είναι ο λίγοντη πρωτότυπη Γιώργο έχουμε ερωτήσεις ε, ο, εντάξει, ο, άστο, θα ανοίξουμε άλλο θέμα ε, Κάτι που να απαντήσεις έτσι και δεν το γνωρίζουμε δεν έχει όχι Λοιπόν, να είσαι καλά Να είναι όλοι καλά Να είναι υγιείς και να είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες Και να ελπίζουν ε, Να ελπίζουν ε, ε. και να είναι και εν επιφυλακή Αυτό είναι το καλύτερο ε, Εν επιφυλακή <χω> Και να μην ακούνε όλα αυτά τα που κυκλοφορούν στον αέρα να κάνει ένα θέμα, λέει για την Αριστοφάνη, λέει ο Τζόρτζο από το Μιλάνο. Oh, ο φίλο σου. Ναι. Απάτησε του Ιταλικά τώρα για να μην τον βρει. Τζόρτζο, σατήρικο βουέ, λοφαρέμο. Λοφαρέμο, προσημάμαι. Είναι η τριγκαδόρα, δεν μπορούμε να πούμε. Ναι. Ναι. Περνάει λοιπόν, καλά όμω. Ε, είναι και εκεί λίγο τα πράγματα περίεργα Περνάει ακόμα. Περνάει καλά. Εντάξει. Σαλότομοι. Η νόστρο κομμού είναι αμύκο, Καλό βράδυ σε όλου και να είστε γεροί. Φροντίζετε την υγεία σα. Okay. Λοιπόν, θα περάσω την εκπομπή στο κεντρικό υπολογιστή για την ξαναβάλω επανάληψη λίγο. Γιατί μπήκανε πολύ μέσα μετά, δεν την ακούσανε. Για ποιο μετά, πετε μου, εδώ θα έρθω. Δεν πρόκειται να φύγω, τι θέλετε. Ε, αύριο 8 η ώρα, είπαμε, θα επαναλάβουμε την εκπομπή από τη Λίμνα από τον Γιώργο. Εντεκάμιση ώρα Άστρα TV Βόλος, θα είμαι εκεί εγώ και μετά Γιαννουλάκης και την Κυριακή η Δημήτρη Ατρόπουλος εδώ στα 8. Καλή συνέχεια.